Δευτέρα προς Τιμόθεων Επιστολή, σελίδα 845, κεφάλαιον Α, στήχη 1 έως 5. Ο Παύλος ευχαριστεί τον Θεόν για την πίστη του Τιμοθέου. 1. Εγώ Παύλος που έγινε Απόστολος του Ιησού Χριστού με το θέλημα του Θεού για να κηρύττω την μου ζωή που μα έχει δοθεί ω επαγγελία θεία και επιτυγχάνεται για του Ιησού Χριστού. 2. Γράφω την επιστολή προ τον Τιμόθεων, των το αγαπητών τέκνων. Ήθε να είναι μαζί σου χάρη, έλεος, ειρήνη από τον Θεόν, Πατέρα και τον Κυριόν μας Ιησούν Χριστόν. 3. Ευχαριστώ τον Θεόν τον οποίον λατρεύω με καθαράν συνείδησιν όπως με δίδαξαν οι πρόγονοί μου. Και τον ευχαριστώ διότι ακατάπαυστα και χωρίς να το παραλείπω ποτέ, σε ενθυμούμαι στις δεήσεις μου νύχτα και ημέραν. 4. Επιθυμών πολύ να σε είδω. Έχω δε τόσων πόθων και αγάπην για σε, διότι ενθυμούμαι τα δάκρυα που έχινες όταν εχωριζόμεθα και θέλω να σε είδω για να γεμίσει το εσωτερικό μου από χαράν. 5. Αλλά συγχρόνως ενθυμούμαι για την ανυπόκριτον και ειλικρινή πίστη που υπάρχει μέσα σου και η οποία κατοίκησε πρώτον στην καρδία της μάμης σου, Λοίδος, και της μητέρας σου, Ευνίκης, έχω δε την πεποίθηση ότι κατοίκησε και στην ειδική σου καρδία